Ανίκη, στο τίχο, Ανήκει ότι έχω ιερό δεσπόζη ανάμεσα στα άλλα φυτά και ζώα, διακρίνεται από το όνομά του. Έχει μέλι λυπη, Χαμογελάει και ιερό να σχηματίσει άποψη για εκείνη, μια και το κενό πότεσε τον αυλή του. Σήμερα θα σημειώσει το μελούμενο στην επόμενη μέρα να μην χρειάζεται τίποτα περισσότερο από ένα χαμόγελο.